Είναι η πρώτη προ και είναι το δεύτερο κεφάλαιο, έτσι. Παρακαλώ πρώτον, πάντων, ποιήστε δε ίση, προσευχά, δεύξεις, ευχαριστίας περπάντων υπερπάντων ανθρώπων, υπερβασιλέων και πάντων των ενυπεροχή όντων, λέει ο πρώτος στίχος. Λοιπόν, γιατί άραγε να το κάνουμε αυτό, ένα ερώτημα. Δεν είναι καθένας, λέγαμε λέγαμε, υπεύθυνο τη μοίρα του και κατά κάποιο τρόπο τι είναι αυτό το οποίο κερδίζομαι εάν κάνουμε δεΐσεις. Κοιτάξτε πώς όσα πράγματα ζητάει δεΐσεις προσευχάς, εντεύξης, ευχαριστίας. Δηλαδή ασχολούμαστε με τους άλλους υπερπάντων ανθρώπων, έτσι. Υπερβασιλέων και πάντων των υπεροχιώντων. Καλά για τους άλλους ανθρώπους αλλά και για τους βασιλείς. Οι βασιλείς και είναι την εποχή είναι ιδιώκτες. Και σε πολλές εποχές οι βασιλείς και οι άρχοντες είναι ιδιώκτες τη εκκλησία Και οι υπεροχοι, τι είναι αυτό το οποίο κερδίζω εγώ με το να κάθομαι και να λέω Θεέ μου, βοηθά τον Πρωθυπουργό να βγάλει άκρη με τον εαυτό του και να σωθεί. Έτσι και να βρει, να βρει το Θεό. Έτσι. Αυτά τα πράγματα από ας πούμε, θα λέγαμε ότι είναι υπερβολές. Ο Θεός θέλει να σώσει την ψυχή σου. Έσδα λέμε. Έστα, να ακούτε. Ασχολήσου με ένα. Δεν θα δώσει λόγο για κανέναν. Πράγμα δεν θα δώσω λόγο για τον Πρωθυπουργό. Ούτε αυτό θα δώσει λόγο για μένα. Αλλά παρά αυτά όμως. Το μυστήριο της εταιρεία ένα μυστήριο κοινό. Ο Θεός δεν μας σκέπτεται σαν μοναξιασμένε υπάρξεις αλλά μας σκέπτεται ως κοινωνία. Δεν σκέπτεται μόνο εμένα. Σκέφτεται και αυτού που είναι σε σχέση με μένα, Σε αυτού που εγώ είμαι σε σχέση. Έτσι, ό,τι γίνεται σε μένα έχει αντίκτυπο και στους άλλους. Ό,τι συμβαίνει στου άλλου έχει αντίκτυπο και σε μένα. Το να χάσει το Θεό του σαμαράσιο Σαμαράς το Πανδρέου έχει αντίκτυπο σε μένα στη ζωή του, είναι να τον βρει. Αυτό το πράγμα το λησμονούμε συχνά. Αυτό που λησμονούμε στην ουσία είναι κάτι ακόμα βαθύτερο. Ο, ο, ο, το βαθύτερο που λησμονούμε είναι ότι δεν υπάρχει σωτηρία κατά μόνας. Δεν υπάρχει σωτηρία κατά μόνας. Έχετε ίσως ακούσει αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στα σχετικά κείμενα, Ας πούμε θα το βρείτε και σε σύγχρονα σχετικά κείμενα όπως του Πατρός Σουφρονίου τα κείμενα και το λένε Θεο Κάποια στιγμή ένας ασκητής που πάει τόσο καλά που είναι μετανοία, που είναι νηστεία, που είναι προσευχή που ζητεί στην αρετή πραγματικά υφίσταται μια εγκατάληψη από Θεού και δεν καταλαβαίνει γιατί. Μια εγκατάληψη, παιδαγωγική όπως λέμε. Και ξαφνικά μοιάζει να σκοτεινιάζει ο νους του. Και ξαφνικά μοιάζει να μην ξέρει που πηγαίνει και γιατί πηγαίνει. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ ισχυρό, να είναι κλονισμός, πραγματικός, πνευματικός κλονισμός. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται για ένα λόγο, διότι ο Θεός δεν του αρέσει να τον ζαχαρώνουμε μόνοι μα. Να το πω έτσι. Μπορεί να λάβεις κάποια χάρη στην προσευχή ή κάποιο δώρο στη ζωή. Αυτό το πράγμα δεν, δεν σημαίνει τι έλαβε τον Θεό. Το να λάβει τον Θεό σημαίνει να λάβει τον τρόπο του Θεού. Να καταλάβει τον τρόπο του Θεού. Και να σταθεί με στον κόσμο όπως και το έχει το Θεό. Τότε έχει το Θεό. Το έχουμε αυτό. Όλοι εδώ έχουμε λάβει χαρίσματα και δωρεέ από τον Θεό, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν κανένα υπάρχει ο οποίο είναι τζάμπα. Δηλαδή απλώ και μόνο γιατί αγαπάει τον Θεό. Όλοι μα έχουμε λάβει δωρεέ. Αυτές οι δωρεές μας δημιουργούν την ψευδέστηση ότι έχουμε το Θεό, ότι έχουμε τα πάντα, ότι είμαστε του Θεού και έρχεται εκείνη τη στιγμή μια εγκατάληψη, μια παιδαγωγία για να σου θυμίσει ότι μπορεί ο Θεός να σε προσέχει και να σε αγαπά Συ όμως δεν πράττεις τα του Θεού Δεν στέκεσαι μέσα στον κόσμο όπως Εκείνος στάθηκε μέσα στον κόσμο, θα το δούμε παρακάτω. Στο ίδιο κείμενο το λέει. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί αμέσω, αλλά ε, παρακάτω μιλάει για το μαρτύριο, ε. Μιλάει για το μαρτύριο του Σταυρού. Στο στίχο 6 και 7 οδούσε αυτόν αντίληπτον υπερπάντων το μαρτύριον. Έδωσε τον εαυτό του, ξεπούλησε τον εαυτό του. Αδικήθηκε. Πόσοι από μας εδώ έχουν αδικηθεί και έχουν δεχθεί την αδικία. <coughs> Σαν να είναι αυτή η αδικία. Διαβάζω και, και τον εαυτό μου μέσα βέβαια σε αυτά που λέω. Σαν να είναι αυτή η αδικία. Ένα σταυρό για του άλλου. Περισσότεροι όταν αδικούμεθα φτάνουμε στα όρια της διεκδίκησης του δικαίου και όπως έλεγε ο Ευρωπαϊσιος στο τέλος χάνουμε το δίκιο από την πολλή εκδίκηση. Χάνουμε το δίκιο από την πολλή εκδίκηση και από την πολλή αναζήτηση και από το πολύ κοπάνημα του άλλου που κάνουμε, επειδή καταρχήν μα ανοίξει όπω σε κάτι οι Αμερικάνικε ταινίε, όπου ο καλό στο τέλο δεν του απλώ του ξεπαστρεύει έναντι ξεπαστρέβει τους ξεπαστρεύει, ε, ξεπαστρεύει του πάντε. Όλο το σύμπαν, καίγει και τα πάντα και τα αποκαίγει και στέκεται πάνω και λε, στάσου. Αυτό είναι καλύτερο από του άλλου, δηλαδή. Και γιατί είναι καλύτερο, Θέλω να πω δηλαδή ότι να αποκτήσουμε τον τρόπο του Θεού είναι άλλο πράγμα. Αυτό το μαθαίνω μέσα στους πειρασμού. Το μαθαίνω όταν συμβαίνουν αδικίες, πειρασμοί, απορρίψει. Και τότε αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε πόσο λίγοι είμαστε. Δηλαδή πόσο και εμείς αυτά που θέλουμε είναι αυτά που θέλει ο κόσμος. Δηλαδή. Ε, Δεν είναι. Το δίκιο μου σου λέει. Το, πώς θα το πάρεις. Λοιπόν. Και αυτό το δίκιο μπορεί να μας οδηγήσει σας είπα, στα έκρα, στα άκρα. Στα άκρα. Να γίνουμε χειρότεροι και από αυτού οι οποίοι μας αδίκησαν. για να μπορέσουμε να το πάρουμε από το δίκιο Λοιπόν Εάν όμω θέλουμε να μιμηθούμε τον τρόπο του Θεού πρέπει να αρχίσουμε να βαστάζουμε τους ανθρώπους Και επειδή του βαστάζουμε κάνουμε αυτή την προσευχή που λέει Θα κάτσω εγώ να κάνω προσευχή για αυτόν που με τυραννάει για τον ανόητο, για τον ηλίθιο εκείνο, ναι. εκείνο το με κίνω τον κακίς τρόπο, εκείνο τον, τον, τον, το, το, το, τον απέσιο. Τι θα κάνω εγώ προσευχή για αυτούς Λοιπόν, και έρχεται ο Χριστό και λέει ναι, για αυτού. Α! Oh. Και όπω λέει ο Γέροντα, είχαμε μια συζήτηση προηγουμένω. Τι χριστιανισμό θέλουμε, Τόνε ναι, που είναι ο χριστιανισμός του Χριστού ή κάποιον άλλον. Έλεγε ένα Γάλλο θεολόγος. Πολλοί άνθρωποι λέει, δεν ξέρω πώ βρίσκουν ένα πολύ όμορφο τρόπο να καθίσουν άνετα πάνω στο σταυρό. Αν δεν κάθεσαι στο σταυρό, σε πολυθρό να Το σταυρό απέναντι τον βλέπει. Αυτό το πράγμα είναι που μας κάνει χριστιανού μας κάνει να έχουμε μόνιμη σχέση μετά τον Θεό όμω. Και όταν έχουμε αυτή τη μόνιμη σχέση, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τον Θεό μόνο όταν... Όχι απλώς δεχόμαστε τα δώρα και λέμε, δόξα το Θεό, τι ωραίο που ήταν τούτο. Δώσουμε και τα άλλο τώρα. Τι χριστιανισμός είναι αυτό; Όταν έχεις τον δρόμο του Χριστού, όταν σηκώνεις αυτό το σταυρό, τώρα είναι σταυρό αυτό που σου δίνει, γιατί δεν είναι βαρύ. Οι Άγιε σήκωσαν βαρύ σταυρό. Αν δείτε τη ζωή των Αγίων, αρχίζοντα από τον Απόστολο Παύλο δηλαδή. Τι ζωή! Θυμάστε πώ περιγράφει τα, τα έφημα που έλαβε στο βυθό μέσα. Πολλέ φορέ έφεγα παραμία τεσσαράκοντα. Ξύλο από εδώ, μπουνιέσαι από εκεί, ξύλο από εδώ, αυτό απορρίψει από εδώ. Δεν θα κυστέλω, το αποκεφαλίζεται κιόλα. Τι ωραία ζωή! Για έναν άνθρωπο που ήταν ο πρώτο μετά τον ένα, έτσι. Ένα που και η σκιά του θα μετουργούσε. Ένα άνθρωπο που είχε τέτοιε μεγάλε επινεύσει στο ίδιο πνεύμα. Mm -hmm. Δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που νομίζουμε. Δηλαδή, εμεί, αυτό το πράγμα είναι που έχει χαθεί σήμερα. Δηλαδή, η φιλαφτεία μα προέχει και τα σκεπάζει όλα γι' αυτό και δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε κανέναν. Και πολύ περισσότερο μπορούμε να κάνουμε προσευχή για κανέναν. Εδώ λέει και υπέρ των βασιλέων, γιατί οι βασιλείε, είπαμε, εδώ είναι ιδιώκτε. Είναι ιδιώκτε, είναι κατεξοχήν ιδιώκτε. Είναι εκείνοι όλοι οι η οι και οι ιδιοκτηριανοί αυτοί εδώ. Και λέει για αυτούς. Κάνε προσευχή για αυτούς. Λοιπόν, για να βρούνε αυτοί οι άνθρωποι ε, και μάλιστα πρώτον. ναι. Παρακαλώ πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις. Ναι. Οι καταθεώνλα τρία, ας πούμε, δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι. Και το ξέρουμε κι εμείς Ιερεί αυτό νομίζω και εσείς το ξέρετε. Εάν τυχόν πάει να σταθεί κανείς μπροστά στο θυσιαστήριο έχοντας μίσους μέσα του, δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί. Υπάρχει μια δύναμη που τον το πέρα. του πρόχνει πέρα Λέει, εδώ δεν έχει εσύ θέση. Εσύ να πας να βρει του καλού και του τέλειου. Πού να βρει κανένα σαν και σένα, Δεν θα βρει. Όλοι εσύ ο καλύτερο. Είναι φοβερό ότι οι χριστιανοί σταματάνε σε αυτό το σημείο και κειμένον πολλέ φορέ για μια ζωή. Σε μια αυτοδικαίωση. Εγώ είμαι ο καλό, εγώ είμαι αυτό και όλοι οι άλλοι έτσι. Δόξα τω Θεώ. Είναι οι χειρότεροι μου και θα τους χτυπάω κιόλα για να χτυπήσω το κακό στον κόσμο. Το κακό στον κόσμο δεν χτυπιέται έξω μου. Χτυπιέται μέσα μου καταρχήν. Και όταν αρχίσω να το χτυπάω μέσα μου, τότε καταλαβαίνω πόσο μπλεγμένος είμαι κι εγώ στην ιστορία του κακού. <κυρίζει> δεν είναι μόνο οι άλλοι, είναι κι εγώ που είμαι άρρωστο. Μπορεί βέβαια άρρωστα να είναι χειρότερα άρρωστα από μένα. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ όμω είμαι καλά. Και υπ' αυτή την έννοια λοιπόν. Μπορεί εγώ να είμαι χειρότερο από αυτόν αύριο. Ε, δεν είναι. και αυτό θα γίνει καλά. Να γίνει καλύτερα. Να μετανοήσει. Για τον λόγο αυτό δεν αποφεύγουμε και τη ριζική κριτική του άλλου. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ότι αυτό μου κάνει ένα στραβό, εντάξει. Αλλά να το πει ότι κοίταξε αυτό στην ουσία, στο είναι του, μέσα είναι διάβολος. Ε, με ποιο δικαίωμα. Είναι άνθρωπο του Θεού και αυτό. Παιδί του Θεού και δεν ξέρουμε τι τέλεια θα έχει. Ούτε ξέρουμε τι τέλεια θα έχουμε εμεί. Εκείνο που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι για να έχουμε το Θεό πρέπει να κάνουμε το Θεό και να βαστάζουμε <coughs> τους άλλους να βαστάξει τον άλλον σημαίνει ότι θα είναι, είναι είναι ματηρό αυτό δεν είναι εύκολο δεν είναι εύκολο δεν είναι εύκολο, πρέπει να το, να, να το πάρεις απόφαση ότι θα το κάνεις γιατί, για χάρη του Χριστού επειδή το κάνει αυτό για σένα και με τον τρόπο αυτό, έτσι θα Θυμάμαι έναν άγιο, λαϊκό άγιο. Βγήκε ένα δεύτερο τόμος... Ε, αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι πολύ καλό. Άγιοι μπε στον κόσμο Ναι και μιλάει για κάποιον, ένα παππού εκεί, έναν παγιωρό Αναστάσια. τον είναι. μεταξύ πολλών άλλων. Είναι πολύ πολύ, πολύ καλό, καλό αυτό το βιβλίο να ε. το βρείτε. Ο οποίο αγίασε όντας ένας, τίποτα, ένα τίποτα, ξέρω εγώ, Δούλευε στα χωράφια, εκεί πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ξανοδούλευε, έκανε έφτανε. Και θυμάμαι από αυτά που έλεγε αυτό το πράγμα, ότι όταν με βλάψει κάποιο, του λέει: Πάω στο σπίτι και τον βάζω πάνω, λίγο πάνω. Και εγώ είμαι από κάτω. Και προσεύχομαι γι' αυτόν, σαν να προσεύχεται εκείνο το Θεό. Ακούτε τι κουβέντα είναι αυτή. Προσεύχομαι γι' αυτόν στο Θεό, σαν να είναι εκείνο που προσεύχεται. Είναι αυτό που λέγει ο Πατέρ Πορφίρο, ο οποίο για τον άλλον. <coughs> Υπάρχει κι άλλος δρόμος, σας είπα είναι ο αντίθετος Εκεί να τρελαθούμε όλοι στο τέλος Ο άλλος είναι χειρότες από μένα, μου κάνει κακό Τον χτυπάω στο κεφάλι Όσο μπορώ Θυμώνει αυτός χτυπάει εμένα Βάζω ένα τέτοιο που με χτυπάει, βάζω ένα τον εγώ Έτσι και στο τέλος τι γίνεται Ένα κομφούζιο το οποίο τελειώνει Με την καταστροφή όλων μας Και αυτό ακριβώς είναι Που θέλει ο διάβολος τελικά έτσι, γι' αυτό λέει παρακάτω, είναι αήρεμον και ησύχειον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβεία και σεμνότητη». Εάν χάσω την ειρήνη μου, επειδή ο άλλος είναι στραβός και επειδή κάνει συναλλαγές, πονηρές και στραβές και είναι εις βάρος συναλαγές αυτές συναλλαγές, εάν χάσω λοιπόν εγώ την ειρήνη μου χάνω στην πραγματικότητα την παρουσία του Ιου εμένα και να χάσω την παρουσία του γυπνεύματος μπορεί να γίνω χειρότερος από αυτούς σας είπα για να επιβάλλω τη δικαιοσύνη να γίνω ζωρό και να τους καθαρίσω όλους καταλαβατε να πάρω την κρίση του Θεού από τα χέρια του και να κάνω εγώ το Θεό έτσι και να έχω την ευκαιρία να τους τιμωρήσω εγώ να τη, τη χαρά αυτή και από εκεί πέρα τι γίνεται πώς είμαι, πώς είμαι σίγουρος ότι αυτό ήθελε ο Θεό για αυτού και ότι αυτό θέλει ο Θεό από μένα. Κυρίω πώ είμαι σίγουρο πω εγώ ο ίδιος δεν είμαι σαν για αυτού και δεν είμαι χειρότερο. Στην πραγματικότητα είμαστε χειρότεροι. Γι' αυτό λέει ο Παύλο, μην κρίνει κλπ. Τα γαραυτά αυτά σου κρίνουν. Φοβερή ψυχολογική παρατήρηση αυτή. Όταν έχει αιμονή με το να κρίνει του άλλου, είναι ψυχολογική παρατήρηση καταπληκτική αυτή. Στην πραγματικότητα το κάνει γιατί τάξει μέσα σου. Τα βγάλει έξω σου έτσι. Αποεινοχοποιείσαι. Ε, βλέπετε οι πολιτικοί κατηγορούν του εκκλησιαστικού. Οι πολιτικοί βγαίνουν και κατηγορούν Γιατί απονοχοποιούνται έτσι. Αν εγώ είχα θεώρηση φυλάξει κλέψει τώρα 500.000, δεν θα έλεγα τι. Πόσοι κλέφτε είστε εδώ μέσα, ξέρω εγώ. Α μην είναι κανένα. Αν σα βλέπω έτσι, εγώ απονοχοποιούμε. Κάνω τι κάνετε εσείς και είμαι και καλύτερό σα. Γιατί εσεί δεν το λέτε. Εγώ να. Ορίστε, έγινε και φανερό αυτό που έκανα. Ο άνθρωπο είναι ένα τέρας, αν το δει έτσι. Θέλει αυτό που είχε να το πάθουν και οι άλλοι για να μπορέσει εκεί από πίσω να καλυφθεί και να βρει ο ίδιος παρηγοριά. Όλοι σαν εμένα είναι. Έτσι. Όλη η ανθρώπινη φύση είναι σαν εμένα και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Λοιπόν, είναι αήρεμον και ησύχιον. Αν χαθεί λοιπόν η ηρεμία και η γαλήνη εντελώς όπως ένα νερό που θολώνει και δεν ξέρεις πια τι γίνεται μέσα εκεί. Μπορεί να με εκεί μέσα, να, να σπαρεί εκεί μέσα οτιδήποτε. Και μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να χάσει και τα ελάχιστα που έχει από αρετή και από γνώση θεού. Έτσι, όταν θολώσει αυτό το νερό και θολώσει τελείω, δεν μπορώ πια τίποτα να ξέρω. Δεν μπορώ πια τίποτα να είμαι με βεβαιότητα. Έτσι. Χάνεται η ηρεμία, χάνεται η ειρήνη, χάνεται και η προσευχή αμέσω. Χάνεται αμέσω η αίσθηση του Θεού, η ζωντανή. εντάξει. Στην πραγματικότητα μπαίνω και εγώ στον πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό, βέβαια, δεν υπάρχουν νικητέ και ετοιμένοι στο τέλο. Στο τέλος υπάρχει μόνο κόλαση για όλου. Δεν υπάρχει. Έτσι. Ε, μην νομίζετε ότι μπορεί να σα γεννηθεί ο. Η απορία και ο λογισμό τώρα ε, ξέρω εγώ γιατί όταν κάποιος δεν μπορεί να πολεμάει το κοινωνικό κακό. Ε? Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε την κοινωνική αδικία. Δεν μπορούμε κάποια να ελέγξουμε κάποιον. Μπορούμε αλλά με τρόπο τέτοιον που να επιτρέπει τη διόρθωσή του, με τρόπο τέτοιο που να μην εμπλέκεται η εξωτένωσή του. Να μην εμπλέκεται η του α ας το πούμε, ταύτιση με το κακό. Να το δούμε σαν πλανεμένο, να το δούμε σαν κάποιον ο οποίος ενεργείται του κακού, αλλά έχει ελπίδα. Αυτό το κακό είναι κάτι που δεν το ξέρει στο βάθος του, ότι είναι κακό. Είναι κάτι που έχει, πώς, το λένε, ε, πώς θα το πω, έχει υποστεί και αυτός κακό από άλλους για να γίνει τέτοιο. έτσι. Παιδεύω με το κακό, αλλά με φιλάνθρωπο τρόπο, όπως ο Θεός χωρίς να τα το το κακό, με την αμαρτωλό και τον κακό Άλλο ο κακός, άλλο το κακό. Το παιδί σου πώς το δέρνεις, άμα το χτυπήσεις. Yeah. Δεν τα χτυπάμε τα παιδιά σήμερα. Αλλά καμιά φορά τα, τα μικρά τους δίνουμε. Τη στιγμή λοιπόν που, το, το, το, που, που του δίνεις δυο καρπαζιές το ταυτίζεις με το κακό που έκανε, όχι βέβαια. Μα για να το ευωωδήσεις να μην προχωρήσεις προς το κακό του κάνεις αυτό. Έτσι είναι και ο Θεός. Έτσι έλεγε και εμεί όχι να εξαλείψουμε τον άλλον, να σβήσουμε τον άλλον, επειδή ο άλλος είναι το κακό. Πλανεμένος είναι η πτώση. Έχει και αυτός τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του και μόνον έτσι έχουμε μια προσέγγιση η οποία είναι κατά Θεόν προσέγγιση. Υπάρχει η δυνατότητα να πεις μια κουβέντα στον άλλον, αλλά όχι ταυτίζοντα τον με την απόλυτη πτώση και την απόλυτη έτσι, καταστροφή. Αλλιώ πώ θα κάνει προσευχή για αυτόν. Αν κάνει προσευχή για κάποιον, ξέρει και πώ θα τον βάλει στη θέση του. Να το πω αλλιώ. Αν κάνει προσευχή για κάποιον, ξέρει πώ θα τον βάλει στη θέση του. Η προσευχή το, το, το, το φανερώνει αυτό, το δείχνει. Χωρί να του κλείσει τον δρόμο και να τον σβήσει και να τον εκμυδενίσει. Δεν το κάνει αυτό ο Θεό με εμένα, ή δεν το κάνω εγώ με άλλου. Ω πάντα ανθρώπου θα ελισσοδύνε να το. Και ει επίγνωση τη αληθεία έρθει. θέλει όλου του ανθρώπου να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αληθεία. Η θέση του Θεού είναι το ναι, είναι η κατάφαση στον άνθρωπο. Δεν βάζει ταμπέλε, καλός, ούτε υπάρχει απόλυτο προορισμός. Υπάρχει, αν θέλετε, απόλυτη κλίση. Είναι και κλειμένοι όλοι στο δίπλωμα τη βασιλεία. Όλοι θέλει λοιπόν να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αληθεία. Αυτά τα δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τι σημαίνει να σωθώ? σωθώ. να γνωρίσω την αλήθεια, να μπορώ στα στρώματα του κακού, αυτά τα οποία έχω, να δουλέψω σε αυτά μέσα και να βρω πώς έχουν τα πράγματα στο βάθος και να γνωρίσω την αλήθεια, η οποία η αλήθεια αυτή, έτσι, η κατά αλήθεια με μεταβάλλει από κακόν σε καλόν. Καταλαβαίνω το κακό δεν έχει κανένα νόημα. Και απαραίτούμε από το κακό γιατί δεν έχει νόημα. Και καταλαβαίνω ότι το παιχνίδι είναι πολύ βαθύτερο. Να το πω έτσι. Παίζεται στα βάθη του εαυτού μου και εκεί μέσα, έτσι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίοι μπορούν να με καταστρέψουν και να καταστρέψουν όλο τον κόσμο. Τι με νοιάζει το τώρα αν ο ενεργοποιεί κάποια δύναμη από αυτέ περισσότερο. Το σημαντικό είναι ότι εγώ ο θα μπορούσα να κάνω τα ίδια και χειρότερα για να χάσω την επίγνωση της αληθίας. Για να χάσω την επίγνωση τη αληθίας. Και αλήθεια είναι ποιο με δημιούργησε, γιατί με δημιούργησε Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο δρόμος, ο σκοπός της ζωής αυτής, ποιος είναι ο θάνατος, γιατί υπάρχει ο θάνατος, αν ξεπερνιέται ο θάνατος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα. Πού είναι η αλήθεια. Έτσι, σε αυτή τη σύντομη ζωή που έρχεται και περάρχεται σαν ένα τσίμπη μα ή άραγε σε μια άλλη διάσταση που ακολουθεί. Για τι πράγμα θα ετοιμάζομαι εγώ. Έτσι. Εναντί ποιου καθρέφτη θα καθρεφτίζομαι εγώ. Τι θα, τι θα κοιτάζω, ποιο είναι το πρότυπό μου. Αυτή είναι η επίγνωση τη αληθία. Και βέβαια, τότε έρχεται η σωτηρία με την έννοια ότι δεν μπλέκομαι πλέον στη ματαιότητα, στο χάλι το καθημερινό, στη, στο μηδέν το καθημερινό, στι συγκρούσεις καθημερινέ. Και όταν μπλέκομαι, μπλέκομαι με φωτισμένο τρόπο. Κατά Θεόν, Ξέρω τι πρέπει να πω. Φρόνιμοι ο η όφη, ακέραιο Να το πω έρχεται. Αλλά αυτό δεν έρχεται, σας είπα, είμαι μόνο μέσω μιας πνευματικής επιγνώσεως. Σήμερα και οι Χριστιανοί τα έχουν ξεχάσει αυτά. Έτσι. Βλέπεις είναι ο άλλος επίσκοπος, είναι το ακαδημαϊκός, είναι το ένα είναι το άλλο. Αφήνει λοιπόν τη γνώση αυτή απ' έξω και μπαίνει στο γραφείο του και ενεργεί σαν κοσμικό άνθρωπο. Τι θέλω, ποιος μου αρέσει, ποιον τα απορρίψω. Ποιον θα δεχτώ, τι συμμαχίες θα κάνω, τι σκοπό έχω. Τι σκοπό έχεις. Τι σκοπό έχεις. Αν το σκοπό που έχεις δεν τον έχει ο Θεός για σένα, γιατί να τον έχεις. Γιατί βιάζεις τα πράγματα. Θέλει να γίνει ο Ωώνος ο Απίσκοπος, άγι Θέλει να γίνει ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και βιάζει τα πράγματα. Και εκβιάζει του ανθρώπου Και κοροϊδεύει του ανθρώπου. Πώ η πολιτική, κοροϊδεύουν, φοβερό πράγμα να είσαι πολιτικό. Φοβερό πράγμα, φοβερό δηλαδή. Είναι καταστροφή μόνο το να είσαι. Μόνο που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Είτε χάσει, είτε κερδίζει. Και αρχίζεις και βλέπει τον άλλον ω κάποιον που πρέπει να εξαπατήσει. Λοιπόν, θα μάθω να μου πεις ο άλλο θέλει να εξαπατηθεί. Να μην τον εξαπατήσω. Θέλει να ακούσει από μένα ψεύτικα πράγματα. Να μην το τα πω. Θέλει να τον αναπαύσω. Να μην το κάνω. Ναι, να μην το κάνεις. Κάποτε έλεγε ο Πλάτων ότι η πολιτεία είναι παιδαγωγείο. Είναι σχολείο. Οι άρχοντες παιδαγωγούν. Δεν κοροϊδεύουν. Ή Εί θα είσαι παιδαγωγός ή θα είσαι κοροϊδευτή. Μπορώ ναι, εγώ να είμαι και παιδαγωγό ή κοροϊδευτή. Να σα κοροϊδεύω και να λέω ταυτόχρονα την αλήθεια. Δεν Καταλάβατε. Είναι φοβερό το κάνουν χριστιανοί αυτό. Σε να πάρω όλες τα χέρια μου την επισκοπή ξέρω εγώ τη... ε... θέση, την θέση, την αξία, την ετάδε και από εκεί πέρα μετά τα, τα κανονίζουμε με τον Θεό. Αν δεν τα κανονίζει με τον Θεό, ο μόνος που δεν θα τα κανονίσεις ποτέ είναι ο Θεός. Δεν με κτηρίζεται. Δεν εμπέζεται. Οι άνθρωποι κοροϊδεύονται, ο Θεός όχι. Δεν πρόκειται λοιπόν, εκτό εάν, λοιπόν, η μόνη ελπίδα να τα βρει το Θεό, να αφήσει τη θέση ή το αξίωμα που πήρε χωρί Θεό, να τα αφήσει και να γυρίσει από εκεί που ήσουν πριν και, και να πει ότι με το θέλημά σου τώρα. Έτσι. Και οτιδήποτε κάνουμε, και στα ταπεινά πράγματα, και στην καθημερινή μα δουλειά, στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι. Βλέπει ο άλλο είναι χριστιανό, και κλέβει το μαγαζί του. Γιατί κλέβει. Γιατί κλέβεις, είναι πνευματικός νόμος, το πνεύμα το είναι παρόν, ενώ, είναι του, Θεού στέκεσαι. Δηλαδή, ενώ είναι του Θεού που Δηλαδή ενώ του Θεού που έτσι; πραγματικά, όλα είναι διαφανή. Υπάρχει ένας πνευματικός νόμος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον νόμο αυτόν. Γιατί δεν το έβαλε εσύ τον νόμο αυτόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι αντί να βαστάζουμε τους άλλους και αντί να Κάναμε αυτό το πράγμα, κάναμε το αντίθετο εμείς και οικοδομούμε πάνω όλη αυτή τη ζούγκλα σημερινή η οποία καταλήγει πραγματικά σε αυτό το δόγμα του κοινωνικού δαρβινισμού όπου το ψάρι το μεγάλο έτσι έχει το μεγάλο στόμα ανοιχτό και τρώει το ψάρι το άλλο με το μικρότερο στόμα το οποίο προηγουμένως έχει φάει άλλο ψάρι με ένα ακόμα μικρότερο στόμα και το μεγάλο ψάρι περιμένει το μεγαλύτερο κόμμα καρχαρία που θα το φάει όλο στο τέλο. Επεκτείνουμε το κακό με, το, με τον τρόπο μα λοιπόν σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία. Λοιπόν, σε αντίθεση με όλα αυτά, είσαι Θεός, είσαι ΔΕ και μεσίτης, Θεού και Ανθρώπων, άνθρωπο ή Χριστό. Σε αντίθεση με όλα αυτά, υπάρχει ο δρόμο του Χριστού, ο οποίο ειρηφάνει και με αυτά που είπαμε είναι μεσή Θεού και Ανθρώπου μεταξύ Θεού και Ανθρώπου και ακολουθεί κάνει τα του Θεού ως άνθρωπος ο Χριστός και τα του Θεού ως άνθρωπος είναι αυτή η ενότητα δημώς. και είναι αυτή η υπεραλλήλον το υπεραλλήλον Πάσχην, το αλλήλους περιχωρήν είναι αυτό το ο σταυρός υπέρ των άλλων Σταυρό υπέρ μου, εύκολο πράγμα γι' αυτό δεν είναι. Σταυρό υπέρ του άλλου. Να είμαι υπέρ του άλλου. Το να είμαι υπέρ του άλλου είναι ολόκληρη η φιλοσοφία ζωή, είπαμε έτσι. Είναι ο τρόπο του Θεού. Είναι ο τρόπο με τον οποίο έχουμε τον Θεό. Αλλιώ δεν τον έχουμε. Αλλιώ έχουμε μόνο μερικέ δωρεέ κάποιε στιγμές. Και μετά σκοτάρει στην ψυχή. Και λέμε, μα πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Αφού ο Θεό είναι παρόν. Α, τον παρακάλεσα εκείνο το κάνει και μου το έκανε. Τώρα γιατί να έχω σκοτάρει. Μα δεν έχει το Θεό, έχει το δώρο του. Έχει αυτό που σου δώσει όταν του το ζήτησε. δεν είναι αυτονερό. Αν του ζητήσει κάτι και το έχει ανάγκη, μπορεί να το δώσει. Δεν σημαίνει όμω ότι τον έχει αυτόν. Και τον έχει πάντα για πάντα και μάλιστα. Έχει την παρηγοριά του και έχει την γνώση και τον φωτισμό του. Δεν τα έχει όλα αυτά. Μεσή τη λοιπόν ο Ισού Χριστό οδούσε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Έδωσε τον εαυτό του για όλους. Αυτό το για όλους είναι συγκλονιστικό. Ε? Το έδωσε και τους διόκτες. Το έδωσε για τους τραβούς, το έδωσε για τους ανόητους. Το έδωσε για τους ανώμαλους, το έδωσε για τους ηλίθιους και τους κακούς και του ε, κομματικούς αντιπάλους και, και, και, και τι δυνάμει του κακού. Και τον ίδιο το διάβολο, αν θέλετε. Άπαξ και υπάρχει ζωντανή αυτή η προοπτική. Είπαμε, καταλαβαίνουμε το Θεό και στεκόμαστε ενώπιον του Θεού όπως αυτό στέκεται και Αυτός στέκεται έτσι, ως αντίλητρο, το μαρτύριο είναι από κάτω. Αυτό είναι το μαρτύριο του Χριστού, το ότι είναι υπερπάντωνο. Το δικό μας μαρτύριο είναι ότι είμαστε εναντίον όλων. Η διαφορά είναι ότι ένα μαρτύριο είναι αναστάσιμο και έχει χαρά και ευλογία και έχει τον Θεό τον ίδιο μέσα του. Το άλλο μαρτύριο ο νεοκιάδες, είναι ο θάνατος, είναι η ντροπή μας. Είναι το τέλος του άλλο μαρτύριου, είναι το κακό. Ένα κακό το οποίο <coughs> μας χθείρει και ψυχικά και σωματικά και την υγεία μας κάνει κακό. Όταν μισείς εξουθενώνεσαι. Το έχετε προσέξει αυτό. Και όσο πιο πολύ μισείς τόσο εξουθενώνεσαι. Κι αλλήμωνα, αν δεν μπορείς να αυτόν τον άνθρωπο να το κάνεις κακό κάνει κακό στον εαυτό σου. Μπορεί να αυτοκτονήσεις και όλα για να τον εκδικηθείς. Ξέρετε, όλοι άνθρωποι που αυτοκτονούν για να εκδικηθούν κάποιον. Τόσο πολύ. Το κακό αυτό, πού θα το πας, πού θα, θα σε καταστρέψει. Γι' αυτό ο διάβολο πάντα, λένε οι πατέρες, δουλεύει με το θέλημα και το δικαίωμα. Το δικαίωμά σου ήτανε το δικαίωμά μου, ποιο είναι το δικαίωμά μου, όταν ο Χριστό δεν είχε κανένα δικαίωμα, εγώ τι δικαίωμα έχω. Και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε πια αυτοί οι ωραίοι τρελοί που ήταν οι Άγιοι. Ωραίοι τρελοί. Γιατί πρέπει να είσαι ένα ωραίο τρελό για να ζήσει τη ζωή του μεγάλου θαλασσίου, 45 χρόνια στην εξωρία πατριάρχη. Πρέπει να είσαι ένα ωραίο τρελό για να ζήσει τη ζωή του μου. Από εδώ και από εκεί και στο τέλο του κόψουν και τα χέρια, του κόψουν και τη γλώσσα. Ένα από του μεγαλύτερου στοχαστέ τη Οικουμένη. Πέρα Α. από Θεολόγους. Και πολύ μεγάλο μυαλό. Μια μεγαλοφιλία. Συνέχεια κάναμε συνέδρια για τον Άγιο Μάξιμο. Κάθε τόσο. Έχουμε τώρα και την άλλη εβδομάδα έχουμε στο Ελσίνκι. Και εδώ και εκεί, στην Οξφόρδη, και στο Βαλιγράδι. Συνέδρια για τον Άγιο Μάξιμο. Χίλια χρόνια μετά, οχτακόσια χρόνια μετά. Ε? Σοφία. Ναι. Και τι λέω 1000. 1.300 χρόνια μετά. 1.300 χρόνια μετά. Πώς γεννιέται αυτή η Σοφία. Αν είχε εκδικηθεί όλου τους αντιπάλου του και τους είχε θάψει κανένας μιλάει για αυτόν. Βλέπετε τη Βυζαντινή ιστορία. Είναι μια ιστορία μεγαλείου και συμφοράς. Βγαίνει ο τάδε αυτοκράτορας, πηγαίνει, τυφλώνει όσου είχε προηγουμένω συγγενείς ευνοχίζει τους άλλους Κρίνει και στο μοναστήρι μία αδερφή, έτσι, και παίρνει την εξουσία. Τι δόξα, τι τιμή. Μπουτάει και έναν ταλέπορο Κυριάκο, τον κάνει πατριάρχη. Πόσε φορέ θα γίνει αυτό. Λοιπόν, τι από αυτά θυμόμαστε, ποιου από αυτού. Οι πιο πολλοί είναι άγνωστοι, μεταξύ αγνώστων, ούτε, ούτε τα παιδιά που άνοιγαν μετά τι πανελίγει του ξεχνούν αυτή. αυτοί. Καταλάβατε τι λέω. Όλοι μα θυμόμαστε λοιπόν του Αγίου και του μεγάλου, αυτού μεγάλου. Αυτού θυμόμαστε. Σ' τους έχουμε όλοι ρίξει πού, στο πύρ, τη ιστορίες και του Θεού το πύρ, τι ωραία Καταλάβατε, χάνουμε την ευκαιρία να υπάρξουμε ως ωραίοι τρελοί υπάρχει αυτή την έννοια, δηλαδή ως άνθρωποι αδικούμενοι έτσι ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες Δηλαδή έτσι και αν τα έχεις όλα δεν μπορείς να κατέχεις τα πάντα καταλαβαίνετε, λέει αυτή, αυτή η φράση αν, αν δεν είσαι στο μηδέν, λέει, δεν μπορεί να τα όλα το λέει Ανάποδα διαβαζόμενο αυτού του Αποστόλου Παύλου. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα. Ποιος το έχει το μηδέν, είναι στο μηδέν, αλλά αυτό το μηδέν είναι κατά Θεόν, για χάρη του Θεού, τα έχει όλα αυτός. Αντίστατο, ποιος τα έχει όλα, ενάντια στους άλλους και ενάντια στο Θεό δεν έχει τίποτα. Θα τα πάρουν όλα στα χέρια του, θα τα χάσει, αλλά του μείνει τίποτα στο τέλος. Αυτός είναι ο νόμος ο πνευματικός, αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος που ζούμε και κρινόμαστε στο τέλος. Ασχέτωσαν τώρα, έτσι, τα πράγματα μοιάζουν διαφορετικά. Το μαρτύριο, λοιπόν, καιρής ιδίης όταν ήρθε ο χρόνος, ο κατάλληλος. Το μαρτύριο του Θεού που είναι υπέρ, υπέρ πάντων, έτσι. Και όχι εναντίον πάντων. Θα μπορούσε να κάνει κρίση όταν ήρθε ο πέρα εδώ, τι έκανες εσύ Φαρισαίοι, φωτιά σε αυτόν τον Φαρισαίο Φωτιά στον Γραμματέα, κεραυνώσε εδώ Πείε το εξώτερο είναι εκεί Και τι κάνει, λέει κοιτάξτε τα Κάνατε ρόιδο από εδώ και πέρα λοιπόν, πάρτε κάτι καλύτερο ακόμη Δεν καταλαβαίνουμε όμως τα πράγματα του Θεού Και για τον λόγο αυτό, υποφέρομαι και κάναμε κι άλλου τα υποφέρουμε που φέρουμε εμείς καταρχήν. Δεν καταλαβαίνουμε αυτή την ιερή τρέλα που είναι ο Θεό. Αυτό το πράγμα, το, αυτή τη δωρεά που είναι ο Θεό. Και παγιδευόμαστε με πολλές δικαιολογίε. Έτσι, άλλο να πονέσει και άλλο να παγιδευτείς. Πονέσει, ναι, το ανθρώπινο είναι να παγιδευτείς και να πει όχι. Έτσι, εγώ είμαι. Το κέντρο τη αληθείας. Ισόε εγώ, κήρυξ και Απόστολος. Αυτό το μαρτυρίου, αυτού του, αυτού του τρόπου, να το πω έτσι, είμαι εγώ μάρτη, κήρυξ μάλλον και Απόστολος. Βέβαια, όπω είπα, αυτό ο Παύλος το απέδειξε πρώτα απ' όλα με τη ζωή του, έτσι δεν είναι. Έχει δικαίωμα να μιλάει έτσι, διότι όλα αυτά τα οποία πέρασε στη ζωή αυτή υπέρ της αληθίας, αποδεικνύουν ακριβώς την πιστότητά του σε αυτά τα πράγματα σε αυτό το σχήμα ζωής, το οποίο μας κληροδοτήθηκε. Και ενώ δει στο με το οποίο σας οδόνει, εάν βρείτε κάτι καλύτερο, εάν βρει κάποιος μας κάτι καλύτερο, ας το προτείνει. Έτσι. Είναι πιο άνετο να μιλάμε για την καταστροφή του κακού. Αυτή υπήρξε η τεράστια αφέλεια, καταστροφική όμως, και εγκληματική του κομμουνισμού. Πάμε μετά το κακό απ' έξω. Κάποιοι εκμεταλλεύονται, κάποιους άλλους. Να σκοτώσουμε λοιπόν τους πάντες που εκμεταλλεύονται. Και σκοτωθήκαν και μεταξύ τους τέλο. Και Σωτέλους κατέρευσε όλο αυτό το πράγμα. Γιατί κατέρευσα, γιατί βασιζόταν στον παραλογισμό. Ο παραλογισμός είναι ακριβώς αυτό. Να βλέπω την αιτία του κακού έξω μου. Να θεωρώ τον εαυτό μου καλό είναι παράνοια. Είναι δαιμονισμός, είναι επικίνδυνο πράγμα. Όπως βλέπετε μερικοί εισαγγελείς, έχουμε εδώ και ανθρώπους τη. Θερμήδος, μερικοί εισαγγελείς, οι οποίοι είναι πεπισμένοι εισαγγελείς, προσεγγίζουν τώρα τι παράνοιας. Βλέπουν παντού το κακό, αλλά αυτή είναι οι καλοί. Και χτυπούν πολλές φορές με αμελή φοβερή τον άλλο, μη μη μετρώντας τις συνθήκες αυτή αυτής τους και οι ίδιοι πάντα απ' έξω από αυτό. Έτσι, Όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εγγίζουν τώρα τη παράνοιας. Πώς μπορεί να είναι τόσο συφοριασμένο ο άλλος και τόσο καλός εσύ. Για λίγο. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι η μεγάλη καταστροφή μας ή μέσα στι οικογένειε. Ένα είναι ο ποδημοπαίο τράγο. Όλα τα φορτώνουμε στο τέλο σε κοινού. Μα δεν είναι έτσι. Και αυτό κατάρτισε έτσι. Το κάναμε κι εμεί. Έτσι. Και έρχεται ο Χριστός και αντιστρέφει την πυραμίδα αυτή και σου λέει: Κοίταξε να δει. Λοιπόν, αρχίσει από σένα. Σύφτε. Τα αυτά πήγε σου, Κρίνων. Για ψάξε λίγο. Και τότε αρχίζει το θαύμα. Τότε αλλάζει κι Και τότε μπορεί να αλλάξει έναν άλλο όταν του μιλάς από μια τέτοια θέση τότε μπορείς να τον αλλάξεις Τότε μπορείς να τον αλλάξεις Γιατί του μιλάς από τη θέση της ειδικής σου συντριβή. Καταλάβατε και τότε σε ακούει ο άλλο. Γιατί ξέρει ότι δεν θα τον δικάσεις, θα τον κρύψεις, θα τον θάψεις Ξέρει ότι τον αγαπάς Ξέρει ότι του λες ένα λόγο από πόνο Έτσι. Λοιπόν Πρώτον λοιπόν προσεύχεστε υπέρα αλλήλων σημαίνει με θρεμινευόμενον έτσι να βαστάζετε αλλήλους γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε προσευχή υπέρα εάν δεν αποφασίσουμε να καταλάβουμε τον άλλο τη δυσκολία του άλλο το πρόβλημα του άλλου το αδιέξοδο του άλλου έτσι και αντί να τον δικάζουμε να τον βαστάσουμε γιατί να τον δικάσουμε να τον απορρίψουμε στο μπορείς κι αυτός και η ιστορία Πάει τελείωσαν όλα, και η Βασιλεία και η Θυσία και η Ανάσταση και ο Σταυρός είναι παραμύθια μετά. Εντάξει? Αλλιώς είναι ζωή αιώνιος. Έτσι, Το όραμα της δικαιοσύνης και τη δημάνισσα της κοινωνικής είναι όραμα χιλιετιών αλλά εάν δεν αρχίσει με τον τρόπο αυτόν <coughs> κινδυνεύει να καταλήξει σε μεγαλύτερη τραγωδία από αυτή την οποία λέει. <coughs> Κατάλαβατε. Γι' αυτό λέει εις επίγνωση αληθίας ελθύνα. Να καταλάβουμε, να καταλάβει ο άνθρωπος πώς είναι η αλήθεια και με τον τρόπο αυτό να σωθεί και να σώσει και άλλους να αναπαυθεί και να αναπαύσει και άλλους Βλέπετε οι άνθρωποι του Θεού όταν μας διορθώνουν δεν μας λυπούν παραδόξως προξενούν ενθουσιασμό και κατάνοιψη Όταν θέλει να σε διορθώσει ο τρόπος που σε πλησιάζει είναι μια άβρα, είναι, ζω είναι ζωή και όχι μόνο δε σε προσβάλλει αυτό που σου λέει έτσι όπως το λέει και έτσι όπως στέκεται αλλά σου προξενεί και επιθυμία να διοστωθείς βαθιά, σε συντρίβει είναι το γερωτικό γεμάτο από τέτοιες ιστορίες ανθρώπων κακών, πορνών, που ο αβάς έλεγε μια λέξη και κατέρεει η μεγάλη πόρνη, κατέρεει, κατέρεει ο μεγάλος αξιωματούχος κατέρεει, γιατί να κάνω απ' Γιατί πατάει στη δική του το δικό του σταυρό, είναι ήδη πέρσου, δεν είναι αντίον σου. Και όλοι μα το καταλαβαίνουμε αυτό. Όταν μα πλησιάζει κάποιο και είναι αντίον μα, νιώθουμε ότι είναι αντίον μα. Δεν δεχόμαστε τίποτα από αυτόν. Είναι αντίον σου. Σημαίνει ένας συναγερμός μέσα. Ο ναρκιστισμό αρχίζει και βαράει τη σιρήνα. πρόσεξε αυτό, πρόσεξε, ό,τι και να πει αυτό. Και έρχεται ο άλλο, ο οποίο είναι υπέρ σου και σε αγαπάει και ακόμα και να σου πει: Κοίταξε, πρόσεχε, πα κάνει στραβά. Ε, ναι, αλλά έχει δίκιο. Δεν χτυπάει η σιρήνα του Αγίουργου. Διότι ο άλλο έχει συντριβεί μέσα του. Έχει κάνει τη διαδικασία του σταυρού. Έχει ο ίδιο. Είναι υπέρ σου. Δεν είναι αντίον σου. Έχει κάνει θυσία στη φυλαυτία του. Έτσι. Αυτά είναι τα μαθηματικά, τα πνευματικά. Και κατά κάποιο τρόπο, αν τα, αν τα ακολουθήσουμε. Εγώ που τα λέω και εσείς που τα ακούτε Στεύω θα βγει άκρη Αν κάνουμε τα αντίθετα Θα έχουμε αγωνία, πόνο, σύγκρουση Και θα μπορεί κανένας να βγάλει άκρη Δεν άκρη ποτέ Οι άνθρωποι ξέρετε όπως αγαπιούνται όλο και περισσότερο έτσι, Και μισούνται όλο και πιο πολύ Έτσι, Πάτε σε κάτι πανεπιστημιακές μονάδες που υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει ανταγωνισμό και πολλά τέτοια ωραία πράγματα. Και έχουν 150 μενήσει ο ένα με τον άλλον. Και πολλαπλασιάζονται οι μενήσει. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Δεν τελειώνει το κακό. Κόλασε σε δεν είπα. Αυτό είναι η αιώνια, μια εικόνα Σε αιωνίου κολλάσεω. Πάντοτε η εφευρετικότητα του κακού, έτσι. Είναι και αυτή η αιώνια. Δεν τελειώνει. Δεν είναι. Και αυτή είναι κόλαση, συνεχίζεται και σε όλη την αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα τελείωσε αυτό το κείμενο, ήταν μικρό, αλλά νομίζω ήταν περιεκτικό. <laughs> <Διαστατική ερμηνεία. laughs> Να συζητήσουμε, δεν <laughs> αφήκε ο καφέ. Ναι, <laughs> <δε φύγω>. ε, <laughs> βέβαια ήταν πάρα πολύ καλή, η διασταλτική ερωμενία θα έλεγα που έκανε ο πατήρ Νικόλαος. Ευθαρτική. Αλλά πιστεύω ότι φεύγοντας από εδώ κανείς δεν πρόκειται να προσευχηθεί ούτε υπέρ των κλεπτών και ψευτών υπουργών και πολιτικών κτλ. Και ούτε ακόμη και για τα ίδια του τα αδέρφια και για τον σύζυμπο και για τους συγχωνείς κτλ. Θα μου επιτρέψετε πάντε να πω από την εμπειρία μου στα δικαστήρια 40 και χρόνια όσες φορές είχαμε αντιδικίες μεταξύ συζύγων ή μεταξύ αδελφών κτλ εκεί έβλεπες το αποκορύφωμα πλέον πούμε, της εκδίκησης ανθρώπων οι οποίοι μέχρι προς πολύ ήταν πολύ ευχαρισμένοι να φτάνουν μέχρι και το έγκλημα προκειμένου να εκδίκηθούν και φορέ φορές προσπάθησα να του εξηγήσω και εγώ και με τις θεολογικές μου γνώσεις ότι αυτό που λέει στο τέλος που καταλήγει ο Απόστοδο Παύλος είναι ένα ήρεμο και ησύχιον βίον διάγνω βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, συγχωρήστε και τα λοιπά και να μπορείτε να λέτε και το πατερμό στο τέλο, τέλος διότι πώς θα πούμε το Πάτερ Μόνο άφεσαι μείν, ως και εμείς αφή είμαι, να ακούήσει, δεν συγχωρήσουμε άλλο πώς κάθε σπίση του προσαλήξει Παρά τα αυτά είχα απαντήσεις Τι λες τώρα, θα καθίσω εγώ αυτό, αυτό να μην Aha. Θα το πάρει πάνω το μετά και θα με πέσει. Εγώ είμαι σε αδυναμία και Αν είναι δυνατό να το κάνω αυτό το πράγμα, μα κάνω, δεν ξέρει τι. Ο άλλο μέσα του μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μεταστραφεί σε καμιά μίσο θανάσιμο το τέλο του γύρου του. Δυστυχώ πήγαινε ο παπάσα ροφρόνου τελευταία στιγμή να του εξομολογήσει. Είχαν αυτό. Δεν μπόρεσαν να συγχωρήσουν ανθρώπου οι οποίοι του είχαν βλάψει όταν μάλιστα είναι τη ίδια οικογένεια και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα μπορούσαν να εφαρμόσουν σήμερα, διότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγίων, ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να ειστερινωστούν αυτά τα οποία, λέει, πράγματι, θα βράσει ο Απόστολος Παύλος, για να έχουμε ήρεμον και εισήκειον βίον. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη. Παρά τα αυτό, δεν είπα να πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον αγώνα, για να ζήσουμε όσα χρόνια μας δώσει ο Θεός, σε αυτό το. Σε αυτήν την ήρεμη και μπράσιμη τόση γαλήνια ζωή, Οράτη μή της κακών αντί κακού από εδώ. Προσέξτε, μην τυχόν αποδώσει κανεί. Κακό σε κακό, λέει ο Παύλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συμφωνώ σε αυτό. σε μια συμβουλή. Είναι και εύκολη συμβουλή. Τώρα να πω εγώ σε κάποιον: Κοίτα, ψυχόρεσε το. Συγχώρεσε τον. Δεν τον πείθω γιατί δεν έχω μπει μέσα στην ιστορία. Είναι ανώδυνο για μένα. Και όλο το Εσπράτη και έτσι ανώδυνο, σου λέει: Τι μου λε τώρα, ή κατσέζει τι μου έκανε αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν να τον πει αυτόν τον λόγο έτσι εύκολα. Ή μη μόνο αν είσαι πνευματικό, αν είσαι κάποιο που ξέρει από, ξέρει από μέσα. Ξέρει από μέσα. Λοιπόν, αλλά και αν δεν έχει κάνει κι εσύ τον ίδιο αγώνα, δε πώ γίνεται. Για να το πει κατάλληλα. Θα είχα πει μια φορά για έναν ε, πανεπιστημιακό γιατρό ο οποίος είχε πάρα πολλά προσόντα και ο οποίος έχασε την διεύθυνση μιας πανεπιστημιακής κλινικής παρόλο που την άξιζε με όλα τα προσόντα που είχε και την πήρε κάποιο άλλος που είχε τα πολιτικά μέσα όπως γίνεται συνάχεια. Λοιπόν αυτό το βάρος τη αδικίας και πήγε στον πατέρα Παΐσιο μου το έλεγε ο ίδιο. Και του λέει «Γέροντα, ορίστε» Μου πήραν τη θέση «Εγώ έχω εκείνο, εκείνο, εκείνο το προσόν, ο άλλος δεν τα έχει αυτά» Και μου την πήρε Και του λέει ο γέροντας «Γιατί δεν χαίρεσε με τη χαρά αυτού που την πήρε» «Ήταν συγκλονιστικό λέει αυτό διότι μου άλλαξε τελείως την προοπτική» Γι' αυτό λοιπόν «Ναι σημαντικό, ξέρει, ξέρει και πώ θα τα πει κάποιος, Ο γεροπαίης ήταν κάποιο ο οποίο δούλευε σε αυτό αμα είσαι στο Βιετνάμ και πολεμάς ξέρεις απέναντι σου ποιον έχει και ξέρεις να συμβουλέψεις έναν νέο στρατιώτη να κάνει. Αν είσαι μακριά στα μετώπιστε και έχεις διαβάσει δύο εγχειρίδια και του λες κοίταξε ευλογημένε εντάξει κάπου το κάτω κεφάλι <laughs> και αν χρειαστεί πάμε τα χέρια. Αλλά το θέμα είναι <laughs> δεν, δεν, δεν, δεν είναι δυνατόν αν δεν είσαι στην πρώτη γραμμή, γιατί, γιατί κατέρευσε ο στρατός ο ελληνικός το 1922. Γιατί η ειδιοικία του από τη Σμύρνη από το Χατζανέστη. Θα το ο στρατηγός του ήταν στη Σμύρνη, στην πολεμάνο, στο Σαγκάριο. Και έστρελα λοιπόν μήνυμα του το, το, το, το, το, το. Επίθεση. Τι επίθεση ευλογημένη. Mm. Ή ο πιστοχώρης. Τι ο mm. Αν, δεν είσαι Αν είσαι στην πρώτη στην γραμμή εσύ εκεί yeah, ή, yeah, να βλέπεις. Yeah. Αυτή είναι η διαφορά των Αγίων Γι' αυτό και είναι πιστική. Βλέπετε όποιο έχει κάνει τον αγώνα αυτόν και σου λέει πράγματα. Λε, Α, είναι σωστό τούτο. Α, γίνεται κιόλα. Ανά πώ γίνεται τα άλλα. Ξέρει να του το το πει πώ γίνεται, αυτό είναι το σημαντικό. Να ρίχνει από πάνω έτσι μια προτροπή, καλό είναι, αλλά δεν πείθει κανέναν γιατί όλο έχει το πρόβλημα. Αυτή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Και λοιπόν ο γιατρό ξεκίνησε να χαρεί με τη χαρά του άλλου. Και μόλι έχει καταφέρει και έχει γαρίσει με τη χαρά του, γίνεται ένα πατατράκι και παίρνει Του δίνει ο Θεό και τη διεύθυνση τη Και κέρδισε και τα δύο. Γιατί ο Θεό αυτό ήθελε να του μάθει. Να του μάθει ένα εξικακία. Να του μάθει το άνοιγμα, αυτό το. το. Αυτό όμω σα είπα. Ούτε διδάσκεται, ούτε μαθαίνεται χωρί πείρα. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μια επιφανειακή γνώση. Γιατί. Σας λέω εγώ ως ψυχολόγος το ισχυρότερο φυρίο που έχουμε μέσα μας είναι ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός, η φιλαυτία αν το θέλετε με θεολογικό τρόπο δεν παραχωρεί ο ναρκισισμός ούτε ένα εκατοστό εάν ο άνθρωπος δεν τον αγγίξει στο πνεύμα το Πνεύμα του Άγιο. Εκεί μετά τα παραχωρεί όλα γιατί καταλαβαίνει τα χάνει καταλαβαίνει μην τα κερδίζει. Πριν όμως έχει η εμπειρία αυτή, για την οποία πρέπει να καθοδηγηθεί, δεν παραχωρεί ούτε ένα εκατοστό. Μπα κάνει σταυρούς μεγάλου. μπα νηστεύει, μπα κληρύει εξωτερικά, τα σημεία της χριστιανικής ζωής τα εξωτερικά. Δεν μπορεί να παραχωρήσει η διότι δεν έχει έδαφο. να παραχωρήσει. Το έδαφο αυτό το δημιουργεί χάρη στον Θεό. Το δημιουργεί συγκεκριμένη επικοινωνία. Έτσι, με αυτού του είδους τη χάρη, η οποία Σα είπα, για να επιτευχθεί θέλει ειδική καθοδήγηση από ανθρώπου που έχουν κάνει το δρόμο. το ώστε να το δει κανείς, να το αγαπήσει και να το κάνει και να καταλάβει ότι κερδίζει κάνοντάς το. Και όταν το καταλάβει αυτό, το πράγμα το διδάσκει και άλλους μετά. Και το διδάσκει πιστικά. Επίσης. Είναι σημαντικό να διδάσκει κανεί πιστικά. Τώρα, αν θα γίνουν όλοι χριστιανοί στη ζωή αυτή δεν μα ενδιαφέρει. Αλλά το ότι πολλοί γίνανε και πολλοί γίνονται και πολλοί μπορούν να γίνουν με τον τρόπο αυτό είναι αλήθεια. Αλλιώ δεν θα υπήρχε η οικονομία του Θεού. Αν δεν μπορούσε να γίνει τίποτε, δεν θα μα έλεγε τίποτα, θα μα έλεγε εντάξει. Λέω, προχθέ διάβασα μια εκπληκτική ιστορία στην Κύπρο που συνέβη, και μου επιτρέπετε να την καταφέρω, είναι πολύ σύντομη. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι σε ένα φοριό στην Κύπρο το 1944, συνέλευαν μια οικογένεια. Μεταξύ αυτή τη οικογένεια είναι και ένα δάσκαλο. Κάποια λοιπόν την εγκληματική του κάνουμε για εκτέλεση, όχι την οικογένεια. Και κάποια στιγμή λοιπόν, λέει αυτό ο, ο δάσκαλο τη οικογένεια, επειδή πήρε να φάσει τα φύλλα αυτό ο Τόρκο ο και το απόσπαλο παιδί την εκτέλεση να πάρει την εντολή, λέει μην τρώσει τα φύλλα. Χθε τα ράντιζα, είναι πολύ ισχυρό το διεκτήριο. Και, και εκείνο λοιπόν πέταξε τα όπλα και λέει, Δεν μπορώ να κάνω την εκτέλεση. Απολύεστε όλοι ελεύθεροι. Βλέπετε, βλέπετε τι, τι, τι πράγμα κάνει αυτά, αυτά, ναι να το, το, έχω ξανακούσει νομίζω. Ε, βλέπετε τι, πόσο ζωντανή είναι ο πνευματικός νόμος. Αυτό είναι ο πνευματικός νόμος. Εκείνη τη στιγμή ο άλλος το έκανε αυτό το πράγμα ο, μέσα μιας κατακτημένης διαθέσεως αγάπης. Το είχε κατακτήσει. Εκείνη τη στιγμή δεν είπε το ράτι με, θα πεθάνει κι εσύ, για να πει σαν τους φάτε ρε, παιδιά, μπορείς? Α, για σας είναι αυτά εδώ. Θα σας πάρω μαζί μου όλου. Εκδίκηση. Τι είπε. Α, εξευλογημένος, ταλαιπωρημένος κι αυτός, ούτε ξέρει τι του γίνεται, εντολές εκτελεί. Απίστευτο πράγμα. Στην όλος του θανάτου να μπει στη θέση του εκτελεστής σου. Και, και στο τέλος βλέπετε αυτά είναι πάρα πολλά. Το γεροντικό είναι γεμάτο με τέτοια. Είναι γεμάτο με τέτοια, γεμάτο στην κυριολεξία με τέτοια. Όπου δείχνει ότι η διάθεσή μου είναι ανάλογη, έχει, έχει αποτέλεσμα πάνω στον άλλον. Το πιο γνωστό από όλα που το έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστό σα, είναι το θέμα, το... η ιστορία με τον Μακάριο και τον. Μαβά Μακάριο και τον υποτακτικό του. Που γεννάγανε στη Σκήτη μετά από κάποια γιορτή, ο υποτακτικό σαν νεότερο τάβηξε μπροστά, περπατώντα γρήγορα. Και βρίσκει ένα ιερέα των ειδών τη περιοχή, είναι τέταρτο αιώνα, εκεί υπάρχουν ακόμα είδωλα. Και του λέει βρε δαίμονα, λέει που πας βρε δαίμονα. <laughs> και τον αρπάζει ο άλλο το ξύλο και τον αφήνει, λέει μισο και συνεχίζει ο ιερέα των Ιδών το δρόμο του οργισμένο προ την κατεύθυνση του Αβά Μακάριου. Και συναντά τον Αβά Μακάριο. Και του λέει ο Αβά Μακάριο: Σωθεί, σωθεί. Μα κάνε να θε όσο θεό, μα κάνε όσο θεό. Παιδί του Θεού, έλα εδώ. Και γυρίζει αυτό σε μένα, έπεσε το, έπεσε αυτό, λέγανε. Και το εννοείσαι, εννοείσαι, εννοείσαι, εννοείσαι, εννοείσαι, εννοείσαι, εννοείσαι. Αβάλο είχε όλο μέσα, είχε περάσει το χώρο τη ελευθερία. Δεν είχε πλέον ανάγκη να είναι με του ανθρώπου. Σαν υδρολάτρε, μηδρολάτρε, πιστού, απίστου. Έτσι. Τι έβλεπε, Άγιο Πασό. Και λέει: Μπράβο, ρε Γαβάλι. Δεν είσαι εσύ, Ρεσσαλονίκη, να τον αφήσω τον καλόγειρο, λέει που με υπεδέμονα και τον σκότωσα πριν από λίγο, λέει. Εγώ λέω: Τώρα θα μείνω σε εσένα δίπλα και θα γίνω και μοναχό για αυτό που είπε. Και τελειώνει η ιστορία λέγοντα ότι ο λόγο ο καλό και τον κακών πηεί καλόν. Ενώ ο λόγο ο κακό και των καλών πηεί κακών. Η διάθεση τη καρδία η, η βαθιά, η βαθιά καρδιά αλλάζει τον άλλο άνθρωπο γιατί το πνεύμα του Άγιο μεταδίδεται όπω μεταδίδεται η καρδιά μου. Τα δίδεται. Αν είσαι αφύλακτο, ο διάλος που κουβαλάει ο άλλο μέσα του το μεταδίδει. Mm. Στο δίνει με αυτό, σου δίνει πέντε κεφάλι. Mm. Αν δεν είσαι έτοιμο. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Mm. Αλλά γιατί είναι μια πορεία. Και δική μου, γιατί να προτιμούμε <laughs> τα δύσκολα και τα διέξοδα αντί των ευκόλων και των αποτελεσματικών πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, το άλλο φέρνει ζωή. Το άλλο είναι θάνατος. Γιατί προτιμούμε το θάνατο; Ακριβώς διότι η φιλαυτή ο σεισμός θα σας είπα, δεν έχετε την παραχώρηση ούτε ενός εκατοστού. Αν παραχωρείς το πρώτο εκατοστό, καταλαβαίνεις ότι είναι ψεύτικο αυτό που δίνεις. Λέει, πάρ' το όλο. <συσίλω> πάρτο, μου από μένα, είναι αρρώστια, πάρτο. <συσίλω> Αλλά πώς θα ξεκινήσει, θα πιστεί ο άλλος αυτό το έννοιο. <συσίλω> <συσίλω> Σας είπα, πρέπει να βρεθεί κατάλληλος πνευματικός δάσκαλος που να έχει κάνει ο ίδιος τον δρόμο και να μπορεί να τον διδάξει στους άλλους. Έτσι. <συσίλω> ναι. Κατάλληλος. Να Είμαστε καλά.